1.5 FM Στέο. <seafood chemotherapy> <feather earthqu>. Τι έγιλε ρε παιδιά; Νιά έρωτικη, ασθενιακή, ασθενιατική, ρομαντική, μα πολλά άνο, σοβαρή εκπομπή στην εποχή της The Great Greek Despresa, Despresa, Despresa. Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι. Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο άρτα. No so know... Με την εκπομπή τι έγινε ρε παιδιά. Θα κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα και με τις δικές σας παρατηρήσεις και επεμβάσεις στα γνωστά τηλέφωνα θα προσπαθήσουμε όπως πάντα να ρίξουμε καμιά ματιά πίσω από τις φοβερές και τρομερές ειδήσεις που μας σερβίρουν τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης. Κάναμαν παιδί, Πανηγυρίζει φίλιος Κάναμαν πιδί. Πηδί εδώ εμείς ξέρετε τι λέμε Έτσι το αγόρι μην παρεξηγείστε Αγόρι Κάμναμε Γέννησε η Κέιτ Και φρενίτιδα Στο Ηνωμένο Βασίλειο Διότι ένας καινούριος Βασιλιά σε γεννήθη, άτε να μαζίσει Τώρα σκέψου και αυτό το παιδάκι να μου πώς θα μεγαλώσει <συγλίδε> Κρίση και στην Αγγλία <συγλίδε> Τέλος πάντων ο μπαμπάς και η μαμά γνωρίζει τι θα κάνει Ορίστε μαρακαλώ Να μαζίσει ρε κάνα Ελα πούνε, τώρα το παιδάκι μου, αυτό. Η μηχανή μας Η να μαζίσιμο να να είναι καλά του λοιπόν ο βασιλικό ε... ιό τη γρήπη, ορίστε <Γιλίτερα> <Γιλίτερα> στην Ελλάδα, <έβα> εδώ <Γιλίτερα> <Μπορείτε, μ> <Γιλίτερα> Εδώ στην Ελλάδα. Μην βουλεύετε, αγαπητοί μου. Έτσι είναι, λελά, οι γκριε εδώ που λέει ο δαστήριος. Οι γκριε, αυτές ωραίες οι γκριες όλες είναι παιδιά της κατοχής. Λοιπόν, είχαν λέει αγωνία μεγάλη, να πούμε και συζήτηση, αν θα γεννήσει η αγόρι-κορίτσι η Κέιτ. Είναι βαμμένο νύχι, μόβ, μαλί, ξέρεις τώρα <ΣΣΣ> Ελληνά μου, Ελληνάρα μου Ελληνόπουλό μου ε, Το ότι ζούμε Δεν ξέρω ρε παιδί μου ιστορικά Αν υπήρξε άλλη πιο εξεφτελισμένη Περίοδος Για τους κατοικοεδρεύοντες Σε αυτή την περιοχή που αποκαλείται Ελλάδα Πιο εξεφτελισμένη περίοδος Δεν, δεν νομίζω Αν νομίζετε εσείς ότι υπήρξε Πάρτε με ένα τηλέφωνο αλλά δεν νομίζω να, να, να υπήρξαν και πιο, ε, πιο εξεφτελισμένα δίποδα τα οποία φέρουν τον τίτλο Έλληνας Πάρε παράδειγμα ότι κάναν αντίσταση λέει στη, είχαν είδηση λέει, όλες οι φυλάδες χθες Κάναν αντίσταση λέει στη Μύκονο όπου την ώρα που πήγαιναν τις σαμπάνιες στο Ρέμο στο Μεγάλο Αηδό ε, κάναν αντίσταση λέγανε λέει ότι θα, ση... θα τα δει ο Σόιμπλε και θα σηκωθεί να περπατήσει Εκεί φτάνει η μαγιά τους Καταλάβω, ε, Πάντα Αυτή η ξεφθυνισμένη μαγιά Μέσα από τα κομματοτροφία Οδήγησε την κατάσταση και τη σαπίλα εδώ που την οδήγησε σήμερα Και τάχουμε έχουμε πρωτοσέλιδα Την αντίσταση των εξεφθενισμένων δίποδων στην Μύκονο <Το> Και μετά εσύ Περιμένεις, περιμένεις λέμε ρε παιδί μου τώρα Έτσι, να δεις τον ήλιο μοίρα Αυτή είναι η κατάσταση Θα σηκωθεί λέει κανένα αντίσταση Δε, ε, Πρόσεξε, αυτή είναι η αντίσταση απέναντι στο σόιμπλε in... Αυτή είναι η αντίσταση δυστυχώς Αλλά παρόλα αυτά κυρία μου και κυρία μου Να φύγουμε από τις χαρές και τα ξεφτυλίκια future. Να προσγειωθούμε όπως κάθε φορά στην πραγματικότητα Πάρα πολλοί Έλληνες παρατήσανε Τα σπίτια και τα Όλες το παρακαλώ Παρακαλώ Εξευτελισμένοι τύποι που λες όπως το λες Ελληνάρα μου Όπως λέγαμε και χθες Μπάωλα και Τρουβάς και Ρέμος Αλλά δεν το ξέρω από ό,τι μου λέει εδώ ο φίλος ε, Στο πάρτι ε, θα ακούσατε την είδηση πριν 4-5 μέρες Ότι ο Σταύρος Καρχάκος παραιτήθηκε από την διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου Διότι λέει με λαζόπουλους και φιλιππίδιδες Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτισμό του πολιτισμό, ελληνικό πολιτισμό. Παιδιά, για να τα ξεκαθαρίσουμε, είναι άλλο η μπαλαφάρα, η οποία είναι απαραίτητη στη ζωή, η μπαλαφάρα τη Μικόνου, η μπαλαφάρα του Φιλιππίδη, η, η μπαλαφάρα του Λαζόπουλου και άλλο πολιτισμό. Εντάξει, μπορεί και η μπαλαφάρα να εμπίπτει στον πολιτισμό, αλλά όταν γίνεται τρόπο ζωή, φτάνουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Ένα λοιπόν εκ των κυρίων ε, για του οποίου παρετήθηκε ο ο, ο Ξαρχάκο ο Φιλιππίδης, μεγάλη μπαλαφάρα αυτή της τοπιείας Ήταν άνοιγε σαμπάνια στα πόδια του ρέμου, λέει Κατάλαβες, από ότι μου αποφίλωσε εδώ, δεν την είδα την είδηση και για να μου το έπε έτσι θα είναι και θα μου πεις δεν έχει δικαίωμα Ναι, έχει ό,τι θέλει να κάνει εξάλλου στη δημοκρατία τους η δημοκρατία η οποία δημιουργήσαν αυτοί είναι αυτό, ότι κάνω ό,τι θέλω και δεν σέβομαι τίποτε αλλά είπαμε όταν γίνεται τρόπος ζωής η μπαλαφάρα. Πάρτα τα αποτελέσματα στη μούρη. <μου> τα παίρνεις τα αποτελέσματα στη μούρη και είναι συνάρτηση η επόμενη είδηση η οποία... <μου> παρακαλώ. <μου> παρακαλώ. Το ΣΔΟΕ κυνήγαγε καμιά περιπτερού γριούλα, μωρα. Ναι, πού θα ήταν αυτό. Το... Εκεί θα ήταν και το ΣΔΟΕ, αδερφέ μου, να πούμε. Μη σκάς, 320 ευρώ το ποτήρι η περίνιον, και 25 χιλιάρικα, πόσο μου είπες, το μπουγκάλι. Και τι να κάνουμε τώρα, να πούμε. Το ΣΔΟΕ θα κυνήγαγε κανένα ταβερνιάρι, εκεί πέρα, να πούμε, που έχει καμένα τα χέρια απ' τα λάδια. Καμιά περιπτερού γριούλα. Είναι... Αυτή είναι η κατάσταση. Ή, τι περιμένεις να αλλάξει Τι περιμένεις να αλλάξει δηλαδή Περιμένεις να αλλάξει τίποτα ε, Μήπως Δηλαδή πιστεύεις ότι σε άλλες εποχές δεν γινόταν Πιστεύεις ότι δεν καλοπερνάγαν Στην κατοχή ε, Οι γερμανοτσολιάδες Με τις πουτάνες τι, δηλαδή, τι να αλλάξει Αυτοί υπάρχουν πάντα Η διαφορά είναι η, διαφορά, η μεγάλη είναι ότι στην εποχή μας γίναν πάρα πολλοί Λίγδωσε πάρα το άντερο Και ακολουθήσαν την παλαφάρα και την αναξιοπρέπεια Και από ό,τι βλέπεις Από βλέπεις τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Αυτό το θέμα το προβάλουν Κατάλαβες Πρόσεξε αντί να το αναλύσουν ως φαινόμενο Μπας και δει στη μαύρη τύφλα του Και ποιο πάρε παιδιά να πούμε πιο Ποιο πάτο δεν έχει Το προβάλλουν γιατί πρέπει ο Μητσοκαρούμπαλος Απ' την άνω κάτω Ραχούλα Να ονειρευτεί να ανοίξει σαμπάνια Στα ποδάρια του μεγάλου Αϊδού Αυτής της Αϊδίας τελος πάντων Λοιπόν για να κάνει τη μεγάλη ζωή Και ο Μητσοκαρούμπαλος Απ' την άνω κάτω Ραχούλα Αυτή είναι η κατάσταση Σε αντιδιαστολή λοιπόν Όλης αυτής της εξευτελισμένης κατάστασης Την οποία ζούμε Λέγαμε ή Ξεκινήσαμε να πούμε ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν έχουν για ενίκιο, δεν έχουν τα απαραίτητα και πάνε και ζουν, τουλάχιστον μαζέψαν την αξιοπρέπειά τους σε τροχόσπιτο, σε τροχόσπιτα. Στην Κηφισιά, στη Νέα Μάκρη, στην Κινέτα, κατάλαβες, είναι τα πρώτα μέρη που παρουσιάστηκε το φαινόμενο αυτό. Λοιπόν, φτιάχνουν ή κάμπινγκ ή πάνε σε οργανωμένα κάμπινγκ, εδώ... Ε, και, και δυο χρόνια ξεκίνησε και σε ένα από αυτά τα κάμπινγκ μόνο ζούνε μόνοι μας 45 οικογένειες οι οποίες δεν είχαν την εξυπνάδα του Φιλιππίδη του Ρέμου, του Λαζόπουλου, του Κωστόπουλου είναι όλοι σε όπουλος όπως βλέπεις είναι σε όπουλος όλοι λοιπόν να μπούνε στο σύστημα να γλύψουν κατουριμένες ποδιές να κάνουν τρόπο ζωής στην Παλαφάρα και αυτό τον εξεφτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για να μην φτάσουν στο τροχόσπιτο και να ζουν στα σκάφη τους και σε όλα αυτά τα κόλπα Στη Νέα Κυφισιά λοιπόν έχουμε 14 οικογένειες Έτσι Οι οποίες ε, ε, Έχει κάμπινγκ Εκεί ζουν 14 οικογένειες σε ένα κάμπινγκ Στην Κινέτα ε, 35 οικογένειες Στη Νέα Μάκρη ε, 4 οικογένειες ε, Και έχει και οι ανθρώπους εδώ πέρα Οι οποίοι με Αξιοπρεπέστατα μιλάνε παράδειγμα η κυρία Νίκη και ο κύριος Μάκης Καβαλάρης είναι πολύ τεχνή οικογένεια έχουν τέσσερα παιδιά δεν έχουν να πληρώσουν το δάνειο λοιπόν και φτιάξαν εκεί ένα τροχόσπιτο και ζουν στο τροχόσπιτο ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος είναι πρώην διευθυντής πολίσεων διευθυντής πολίσεων σημαίνει ότι ο, ά... σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε έναν υψηλό μισθό δεν είχε μεροκάματο έτσι αλλά ε, δεν του πήγαν καλά τα πράγματα. Δεν έχει να πληρώσει τα δάνειά του, αυτά που τον έβαλε η κατάσταση και ζει στο κάμπινγκ πια. Ο κύριος Χρήστος Ρωμανός είναι μουσικός, λοιπόν, και τραγουδοποιός. Δεν γίνεται και ζει στο κάμπινγκ. Ο κύριος Περικλής Χαρμπίλας, Γεωπόνος, λοιπόν, η κυρία Βασιλική Μπαλάμου, πρώην ιδιοκτήτρια εταιρείας καθαρισμού, ο κύριος Γρηγόρες Τσιρίκος, ο κύριος Ανδρέας Αυγελινός θα μου πεις γιατί σας λέω τα ονόματα τους οποίους δεν ξέρετε γιατί ξέρετε την Πάολα και το Ρέμο απλά ακριβώς σας μεταφέρω την αξιοπρέπεια απέναντι στην ξηφτήλα της Πάολα και του Ρέμου διότι ας δεν σας είπα ήρθε στην άρτα Ρακητζής, εδώ έγινε χαμός στην το κουνενέ του έπαιρναν συνεντεύξεις εδώ έγινε χαμός ήρθε ο πολιτισμός σου λέω σας λέω λοιπόν τα ονόματα αξιοπρεπών ανθρώπων απέναντι στους εξευτελισμένους στα εξευτελισμένα δίπολα διότι δεν είναι άνθρωποι όταν μέσα σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτή την κατάσταση, κάνουν αυτά που κάνουν και οι περισσότερο εξεφτελισμένοι ιδιοκτήτες και δημοσιογράφοι των μέσων μαζικής εξαφλίωσης τα προβάλλουν ως τρόπο ζωής. Κατάλαβες, ο κύριος Γιώργος Ντουπρίς λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης Κοϊντώσης, οδηγός φορτηγών και άλλοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κρατώντας την αξιοπρέπει... αξιοπρέπειά τους, λοιπόν προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς να κάνουν τρόπο ζωής τον εξεφτελισμό και την παλαφάρα για τον μπουκάλι σαμπάνια στη Μύκονο ή για ό,τι άλλο προσφέρουν τα κομματοτροφεία. Πάρα πολύ σωστά, είπε ο άνθρωπος, η πίνα έρχεται και φεύγει. Αλλά όταν φύγει η αξιοπρέπεια δεν γυρνάει ποτέ. Και εδώ λοιπόν, επειδή εδώ και πολλά χρόνια φρόντισε αυτό, γι' αυτό ειδικά ο σοσιαλισμός, να, κάνει την αξι... να, να καλύψει την αξιοπρέπεια με λίπος, με λίγδα, με λίγδα, μερί... σε μεγάλη μερίδα των δίποδων ζούμε τα αποτελέσματά της σήμερα. Αυτά τα ονόματα λοιπόν απέναντι στους ανέντιμους, εξεφτελισμένους μπαρα, μπαραφα, μπαραφαλολόγους, πώς να τους πω, λοιπόν αξίζει να τα αναφέρομαι, ας μην τους ξέρουμε. Εξάλλου και εμάς που βιώνουμε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι δεν μας ξέρουν. Ούτε μας ξέρουν αυτοί που βιώνουν την κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στη... στην Ξάνθη, στην Κομοτινή, στη Θράκη και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν. Αυτή είναι η κατάσταση η Λινάρα μου. Ο εξευτελισμός συνεχίζει να κυβερνάει με τα εξευτελισμένα δίποδα τα οποία παλαμακίζεται μέσα από τα κομματοτροφία, τα οποία πιστεύετε ότι μπορεί να σας φτιάξουν το μέλλον, το δικό σας και ειδικά των παιδιών σας. Και όταν ρώτησα έναν εξεφτελισμένο δίποδο, καλά πως θα μεγαλώσει το παιδί σου ρε παιδί μου, πως θα μεγαλώσει αυτό το παιδάκι, μου απάντησε ο αποσκυβό 1500 εγώ 1200 εγνέκα κατάλαβες μεγάλε <συσκύνω> αυτή είναι η πραγματικότητα <συσκύνω> από τη μία λοιπόν έχεις αυτούς από την άλλη έχεις την ποιο... τις ποιοτικές επαναστάσεις με μαντήλες και όλο αυτό το συρφετό που ψάχνουν τις ιδεολογίες λέει, για να σε σώσει και στη μέση μερίδα ανθρώπων οι οποίοι κόπτονται ενώπιον του πελάτου όπως έλεγε, ήταν παλιά η ταμπέλα ε, στα κρεοπολία ο κοιμάς κόπτεται ενώπιον του πελάτου εδώ σήμερα οι ανθρώπινες ζωές οι άνθρωποι κόπτονται ενώπιον εξευτελισμένων υποτακτικών και των κατακτητών <Τι> Τώρα βέβαια, δεν ξέρω αν είναι, στο λέω που το μεταφέρω αυτό για να μην ανησυχείς, είναι σε εκλογικό πυρετό, ε, πυρετό και συναγερμό ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη έχεις σωθεί δηλαδή από σβέρκο. Κόψε κομμάτι δηλαδή, όπως το λέω. Διότι υπάρχει λίγη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο για το φθηνό ποροί να έχουμε εκλογές, οπότε ετοιμάσου έχεις ψωνίσει από σβέρκο. Θα πατήσει το κουμπί ο Αλέξης και η παρέα του Λοιπόν, μέσα στην πενταήμερη Περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα Είμαστε σε εγρήγορση ενώψει εκλογών το ουθυνόπορο Και δεν μπορούμε ρε, παιδιά, να τρώμε τις φαλιάρες Τη μετά την άλλη Παρατείται λέει ο Φωτόπουλος Από την προεδρία της Γενόπ -ΔΕΗ. Τι θα κάνουμε τώρα Τι θα γίνει η επανάσταση Τι θα γίνει ρε, παιδί μου Τι θα γίνει Βέβαια το τι κρύβεται πίσω από αυτή την παρέτηση, αυτού του σκυλοκομματός σκυλού, έτσι, θα το διαπιστώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους. Το τι κρύβεται πίσω από αυτή την παρέτηση, εν ευθέτω χρόνο θα το διαπιστώσουμε. Καμιά υποψηφιότητα ίσως με το Σύριζα, για ε, Δεν μπορούμε να μην κάνουμε επανάσταση Και στη Βουλή Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή The oh, Μετά από αυτό το ξεφτυλίκι Το οποίο είπαμε παραπάνω Έλα λοιπόν να προσγειωθούμε Στην σκληρή πραγματικότητα Διότι δεν είναι άλλη Από τους Όπως λέγαμε προχθές Από τους 21 ε, τις 21 φορές που θα σου χτυπήσει την πόρτα η εφορία και τα λέγαμε αναλυτικά χθες μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έτσι λοιπόν άκουσέ το σε παρακαλώ και ετοιμάσου το έντυπο διαθέσιμων περιεσιακών στοιχείων είναι, έτοιμο, είναι το νέο όπλο του μεγάλου αγωνιστή και πατριώτη του Γιαννάκη του Στουρνάρα που θα ξεβρακώνει εσένα, εμένα, την οικογένειά σου, τη δική μου, ακόμη από το που κοιμάσαι φιλοξενούμενος, μέχρι τι λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας ή νερού πλήρωσες, αλλά και για το τι μετρητά κουβαλάς στην τσέπη σου. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εντάξει, δεν είναι απλώς έτοιμο, από τις 4 Ιουλίου μπήκε σε εφαρμογή με την υπογραφή... Που θεού, Χάρη, έλα παρακαλώ. σου δεν είναι ενδιαφέρεται αδερφέ μου κανένας Κανένας δεν ενδιαφέρεται Κατάλαβες τώρα Έντυπο διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων Είναι σε ισχύ από τις 4 Ιουλίου Με την υπογραφή του του Θεοχάρη Έχει τη χάρη του Θεού του αυτό Λοιπόν ναι ρε αυτό το όρθιο κρέας Αμούμε ναι αυτό Λοιπόν το κομματόσκυλο, λοιπόν Αυτό, πως σε απασχολεί, έτσι δεν είναι, γιατί να σε απασχολήσει. Βέβαια, 1624 συνταξιούχους του Ίκα Θα τους απασχολήσει πάρα πολύ Μέχρι εγκεφαλικό θα φτάσουν Διότι τους λένε ότι δεν δικαιούνται ΚΑΣ Για κάποιο λόγο τελος πάντων Και πρέπει να γυρίσουν τα χρήματα πίσω αναδρομικά Άκομαι σε παρακαλώ, από την 1η Ιανουαρίου του 2011 Δηλαδή γεμάτο το 11 11, 12 και το 13 Ουσιαστικά 3, 12, 36 μήνες Βάλε πόσο να το εκάς τώρα από 2 κατωστάρικα 2, 36, 112 Αα πα, πα το βρήκα Λοιπόν, βάλε τώρα να επιστρέψει Ο συνταξιούχος του Ίκα Τα λεφτά πίσω Λαδάρα Και θα σου έλεγα συνταξιούχε μου Αν σου είχε μείνει κανένα φράγκο και να τους επιστρέψεις πίσω, τράβα κάντε σαμπάνιες κι εσένα. <Ρι> Αλλά σήμερα μπάς το ρε τράβα αλλού. <Ρι> <Ρι> και παρόλα ε, αυτά τα οποία λένε εδώ τα success story του Σαμπαρά, του Στουρνάρα, όλων αυτών των ε, μεγάλων εγκεφάλων τελος πάντων αλλά πάνω απ' όλα και των παλαμακιστών τους από ό,τι λένε τα στοιχεία ότι ζούμε στην πλέρια ευτυχία η Deutsche Bank μας λέει ότι μέχρι το 2018 η Ελλάδα θα σέρνεται σύμφωνα με τα στοιχεία επενδύσεων και ανάπτυξης τα οποία έχουν αυτοί και στο λένε ξεκάθαρα και σκέψου, φαντάσου τώρα α πούμε, ότι η Deutsche Bank είναι και συνεταίρος σου, έτσι, δεν είναι, η Γερμανία δεν είναι συνεταίρος σου, δεν είναι ενωμένη Ευρώπη, δεν είναι σύμμαχοι. πώς το λένε, Ευρώπη των Λαγών, δεν έχουν την απαράμενη γερμανική λογική όπως μας είπε και ο κύριος Τσίπρας. Θα <κυρίζει> σέρνετε λέει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ανάπτυξη και επενδύσεων. Διότι, να ξεκινήσουμε να πούμε και κανένα νομεράκι να σε ζαλίσουμε τώρα Δεν πιστεύω ακόμη είναι νωρίς, δεν βγήκες στην παραλία 1,5 δις το πρωτογενές έλλειμμα για το πρώτο εξάμεινο του 2013 Κατάλαβες, ο Αντώνης βέβαια, ο πρωθυπουργός μας έλεγε Ότι από το δεύτερο εξάμεινο θα πάρουμε ανάσα Τώρα τι διανύουμε Το 8ο εξάμεινο Και είναι 1,5 δις το πρωτογενές έλλειμμα για το 2013 Αλλά είπαμε το θέμα είναι να πούμε, να μας παλαμακίσουν. Χε τους μόνοι τους άλλους τώρα. Αυτά τα οποία ήξερες Όπως έχουμε πει πολλές φορές Για την εργασία Για τα δικαιώματα τέλος πάντων που είχες ο εργαζόμενος Για να επιβιώσεις Φαντάζομαι ότι τα έχεις ξεχάσει Εδώ και πάρα πολύ καιρό Έτσι δεν είναι Στην Ελλάδα πια η εργασία λέγεται Απασχόληση Λέγεται αλλιώς Μάλιστα τώρα έχουμε ε, Τη νέα εργασία που λέγεται Εποχική δηλαδή, 1100 εποχικοί υπάλληλοι Θα προσληφθούν σε δήμους ΑΕΗ και υπηρεσίες Θα καταπολεμήσουμε την ενέργεια Έχουμε λοιπόν και λέμε Χωρίστε παρακαλώ Σωστά, ναι. Σωστά. Να σε καλά Δεν υπάρχει εργασία μου λέει ένας φίλος Εδώ και πολλά χρόνια Υπάρχει δουλεία Δουλεία ναι αλλά της δώσουμε και ένα όνομα ρε, φίλε εποχική πεντάμινη ε, και οτιδήποτε άλλο τώρα λοιπόν θα καταπολεμήσουν την ανεργία ε, με 1044 που θα προσλάβουν σε εποχικές θέσεις σε δήμους, δασαρχεία, αγροτικές διευθύνσεις και ταλιμπάν και ταλιμπάν ε, για να για να τελειώνει αυτό το θέμα εποχική εποχική μετά θα έχουμε το πεντάμινο θα τα κουτσοφέρνετε βόλτα. Baby, βόλτα θα... μεγάλη κουβέντα. <συμίω> <συμίω> Υπάρχουν και κάποιοι τύποι οι οποίοι γράφουν κάποια αρθράκια, κάνουν μερικές παρενέσεις. Αλλά uh, η Ευρωλάγνη εδώ Οι Ευρωτσολιάδες Κατά το Γερμανοτσολιάδες Τώρα έχουμε τους Ευρωτσολιάδες στην Ελλάδα Λοιπόν ε, Δεν καταλαβαίνουν ε, Γρη, Θεό τίποτα ντούκο ντούκου δεν καταλαβαίνουν τίποτα Στις, Στους Financial Times ε, Υπάρχει γραπτό Και αναλυτικά Το ότι μετά τις δηλώσεις Του κυρίου Σόιμπλε Ότι δεν υπάρχει περίπτωση κουρέματος Του χρέους της Ελλάδας, η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη γίνεται πιο εφικτή. Μόνο εάν γυρίσεις το εθνικό της νόμισμα, θα έχει ύφεση αλλά θα οδηγούσε τη χώρα σε κάποιο είδος ανάπτυξη. Μουσική αλλά είπαμε, έχουμε τους Ευρωτσολιάδες, τους Ευρωλάγνους, τις Ευρώπες των Λαγών, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας κρατάνε εκεί που μας κρατάνε. Εξάλλου, για να μην ξεφύγει και καμιά ψήφος, κάναμε και κόμματα τα οποία θέλουν τη Δραχμή, λέγει Μαλαβάνο, Κατσανέβα και ούτω καθεξής Βγάλαμε κάτι νούμερα τώρα λέει χρωστάμε 35,3 305,3 δις Πρόσεξε, όχι 305,2 ή 4 και από το 157 που ήταν το χρέος της χώρας σε ποσοστό του ΑΕΠ το Μάρτιο του 12 έφτασε το 160, τσίμπησε τρεις ποναδούλες μέχρι το, ε, το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Αυτά τώρα είναι μπουρδες διότι το τι χρωστάνε και σε ποιους χρωστάνε δεν το ξέρει κανένας στην Ελλάδα. Χρέος δημιουργούν αυτοί που τους χρωστάς και είναι όσο γουστάρουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Και λένε αυτοί τώρα ότι το συνολικό το, εδώ οι, οι εντόποι ότι το συνολικό δημόσιο χρέος των χωρών της Ευρωζώνης, το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήρθε σε 8,753 ευρώ δηλαδή γύρω στο 93% του ΑΕΠ ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 ήταν 8,4 ευρώ δηλαδή 88 νουμεράκια, νομεράκια, νομεράκια. από τη στιγμή που διαθέτεις Πάρα πολλούς ευρωτσολιάδες και κατακτητές ουσιαστικά μέσα στο σπίτι σου δεν θα ξέρεις ποτέ τι χρωστάς μια ζωή θα σε καλούν να πληρώνεις για λεφτά τα οποία τρώνε αυτοί οι ευρωτσολιάδες δηλαδή και τα αφεντικά τους, του κουβλήφοι His wife got dirty and his children cry η ενομένη ΕΕ Ευρώπη κάνει ότι τις γουστάρει από πίσω λοιπόν γιατί μπροστά πηγαίνω αρχηγός και πίσω του ισκύλι από πίσω λοιπόν και οι υποτακτικοί που τη χώσαν και τη διατηρούν στην ενομένη ΕΕ, Ευρώπη την Ελλάδα. έτσι λοιπόν η ενομένη Ευρώπη ενομένη Ευρώπη. Let's wow. Πέρα ένας φίλος εδώ πέρα, ο οποίος διάβασε μια σοβαρή έρευνα και το χρέος δεν είναι τόσο, είναι πολύ παραπάνω, μου λέει κρύβουν ένα swap 150 δις, κρύβουν διάφορα βέβαια αυτά τα παίρνουμε χαμπάρι όταν τα πληρώνουμε, όπως πριν κανένα 15 αριά μέρες ο Γιαννάκης πλέρωνε εκεί πέρα τα... Αλλά το χρέος ξεπερνάει τα 800, είπαμε, το νούμερο, το ξέρουν μόνο οι κατακτητές Αυτό δεν ξέρω να συμφωνείς φίλε το νούμερο το ξέρουν μόνο οι τοκογλήφοι. Κα... Αυτοί που ορίζουν την κατάσταση από μέσα, ποιος να ξέρει το νούμερο. Απλά δίνουν κάποια στοιχεία έτσι κατά πώ τους συμφέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να γυρίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι οι ουρά, οι ευρωτσολιάδες, ακολουθούν κατά γράμμα τον αρχηγό που είναι η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, η οποία Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η οποία Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ορίστε παρακαλώ. Μου λέει ο φίλος που τα στοιχεία είναι από την Τράπεζα της Ελλάδος Έτσι 150 διστο Και τα 300 τα οποία είναι από το ιδιωτικό Ε, τώρα η απορία του φίλου που πήρε τηλέφωνο τώρα είναι Έχεις αναλογιστή Ο οποίος έχει ξεσκίσει σε, σε έχει βάλει μέσα Σε κάνει να πληρώνεις να... Και τον παλαμακίζεις και τον έχεις εκεί πέρα <laughs> ε, Από ό,τι βλέπεις. <laughs> βλέπεις Από ό,τι βλέπεις Από ό,τι βλέπεις μεγάλε Λοιπόν ε, Ο λινάρας Λοιπόν κάνει αντίσταση με τη σαμπάνια Στη Μύκονο και βάζει τα στήφια του μπροστά Κατάλαβες Γι' αυτά δεν... Τι μου λες τώρα. Ξαναγυρνάω λοιπόν ότι η ΕΕ βάφτισε τη χεσμολάχ, Δεν θα το πω αυτό. Μπορείς το παρακαλώ. Εντάξει ρε παιδί μου, εσύ τώρα είσαι να πούμε, το με το σύνθημα των μπαοκτζίδων. Μπατσε γουρούνια δολοφόνοι, τα βυζιά πάω Πάολα δεν έχουν σιλικόνι. και ξερό ψωμί... Και μου λες, εντάξει, τα βυζιά στην Ελλάδα εδώ και χρόνια είναι σιλικονάτα, αυτά μπαίνουν μπροστά Τέλος πάντων, εντάξει, το λέω λοιπόν Η Ενωμένη Ευρώπη, της οποίας είσαι ουρά και υποτακτικούλης Βάφτισε επίσημα την Χεσμπολάχ τρομοκρατική οργάνωση, τη Χεσμπολάχ του Λιβάνου Ο Μπένι, τον οποίο έχεις υπουργό εξωτερικό αυτή τη στιγμή, συμφώνησε απόλυτα Κατάλαβες και βάζει την Ελλάδα με την όθηση των είπα σε κίνδυνο συμμετοχής σε μεγάλα παιχνιδάκια πολέμου. Αυτά, αυτά με τους μπένιδες υπουργούς εξωτερικών με τους πάγκαλους, με όλα αυτά θα μου πεις εδώ τώρα έφτασε σε σημείο να έχεις τη φοφό στο Υπουργείο Άμυνας και τον Μπουμπούκο Υπουργό Υγείας. Είπα. Τέλος πάντων, απλά βάλτε το και αυτό στην άκρη του μυαλού σας. Οι ολίγοι σκεπτόμενοι Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με αυτούς Τους οποίους παλαμακίζεις Παρακαλώ Έτσι είναι αυτά δεν τα κάνεις Όταν έχεις πάνω από 3 εκατομμύρια Κατοικοεδρεύοντες Αλάχα γμπάρ λοιπά στην Ελλάδα τα προσέχεις αυτά τα πράγματα Αλλά ποι, γιατί να τα προσέξει Την κολάρα του φυλαγμένη την έχει Δεν θα συμμετέχει στα παιχνίδια των το, αφεντικών του Μην μου κάνεις πλάκα Λοιπόν η απόλυτη ξεφτύλα όπως λέγαμε Ξεκινάει από πάνω Κάτω, δεξιά, αριστερά Η απόλυτη ξεφτύλα 15 οπαδοί του Παναθηναϊκού λέει Μαχαίρωσαν στα Γιάννενα Δυο νεαρούς και τους άφησαν οι μόφερτους στα σκαλιά της εκκλησίας στην πλατεία Πάργης και η αστυνομία τους αναζητά. Κατάλαβες, επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δυο νεαρούς λοιπόν και έχουν τραύματα στα πόδια και στην πλάτη και τους αναζητά. Είχαν μηχανές μικρού κυβισμού. Τώρα να σας μιλήσω για την απόλυτη ξεφτύλα που συμβαίνει στην Άρτα. Τι βλέπετε, όπου και να πάτε και όπου να σταθείτε. Έχουμε και στην Άρτα περιστατικό τώρα Το πήγα να το στείλουν τον άλλον Πριν λίγα χρόνια Αχ μην το ξεκινήσουμε Αλλά την ξεφτίλα, Όπου να πάτε και να σταθείτε Από σπίτια μνημεία και τέτοια τη βλέπετε Και το ερώτημα είναι Εντάξει οι άνθρωποι, οι άνθρωποι Λέμε τώρα νοούνται άνθρωποι Αυτά τα δίποδα έχουν, Πού θα πάει αυτή η κατάσταση Γι' αυτό σας έλεγα χθες Ξεκινήστε ρε το πρωτάθλημα Πόσο θα αντέξει μήκονος; Μύκονος, μήκονο δεν μπορεί να πάνε να πάει όλη η Ελλάδα. Ξεκινήστε το πρωτάθλημα, το ξεκινάτε από τον Ιούνιο το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Απόλυτη ξεφτύλα. Απ' την άλλη βέβαια δεν μπορείς, λοιπόν, να μην ξάρεις για μια ακόμη φορά την προσπάθεια την προσπάθεια του του Γιαννιώτη, του γιανιώτη του... του πρωταθλητή μας στην κολύμβηση όπου κατέκτησε για μια ακόμη φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης λοιπόν και πραγματικά νιώθεις κάπως ελπιδή μου διότι τον είχαμε δει να δηλώνει και Αυτά που δήλωνε όταν έχασε δεν μπήκε στα μετάλλια εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπράβο λοιπόν για μια ακόμη φορά στον πρωταθλητή, στον παγκόσμιο πρωταθλητή μας στο Γιανιώτη σε αντιδιαστολή με όλη αυτή την ξεφτίλα την οποία μας ε, μετέφεραν οι ειδήσεις, από τα Γιάννενα με τα, με τα μαχαίρια, από τη Μύκονο με τις σαμπάνιες. Νομίζετε έχει μεγάλη διαφορά η σαμπάνια από το μαχαίρι που κρατάνε στα χέρια... Ή οι 15 οπαδοί του Παναθηναϊκού στα Γένανα <Καμία. <Καμία>, Καμία Φτάνουμε σε σημείο λοιπόν Να έχουμε 30% αύξηση Της αρχαιοκαπηλείας στην Ελλάδα Λόγω κρίσης λέει Αγοραστές είναι Ρώσοι, Κινέζοι και Λατινοαμερικάνοι Έρχονται Κατάλαβες βρήκες τίποτα στο χωραφάκι μεγάλε Έλα πάρτα Έλα πάρτα, πάρτα. Έχουμε κρίση Αν τα που όλα τι να κάνουμε Σήμερα έχουμε σύσκεψη, έχει ο Σαμαρά σύσκεψη. Θέλει 12.500 υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτά τα είπε η Τρόικα, τα είπαμε αυτά. Η Τρόικα τα είπε. ξέχνα τις 2-3.000 και 4 και 8. Θέλει 12.500 μέχρι το Σεπτέμβριο και μετά έρχονται τα μεγάλα νούμερα. Τα ζήτησε η Τρόικα αυτά. Δώστε σημασία στις ειδήσεις τις οποίες σας μεταφέρουμε. στάυθηκαν τα πρώτα εκαθαριστικά, φυσικά αυξήθηκε η φορολογία για τους μισθωτούς, Αμοιώθηκε η φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Πανηγυρίζουν όλοι, τι να δηλώσουν τέλος πάντων και έχουμε λοιπόν, έχουμε λοιπόν και λέμε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, όπως το λες Κάποιο λάκκο έχει φάβα Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες Κάποιο λάκκο έχει φάβα Τι να κάνουμε δε πω Και το μεταξύ Ελληνάρες μου Ετοιμαστείτε, όπως είπαμε, εκτός των άλλων για τα νέα μέτρα Διότι, διότι η... το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εντόπισε κενό 550 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα από το φόρο ακινήτων Έτσι λοιπόν θα μπουν στο μικροσκόπιο η αρχικοί συντελεστές φορολόγησης Και... Oh, μάλιστα... το σχέδιο Και προ... το σχέδιο, πρόσεξε τώρα Προβλέπει τη φορολόγηση των ακινήτων ως εξής καινούριο πράγμα είναι αυτό ο oh, Ένα, ο ενιαίος φόρος ακινήτων Θα εφαρμοστεί το 2.14 Επί όλων των ακινήτων Κτίσματα, οικόπεδα και αγροτεμάχια Να το κάνουμε λιανά Έχεις διαμέρισμα Έχεις και ένα οικόπεδο δίπλα έχεις και ένα χωράφι στο Τουμπουκτού που σ' άφησαν εκεί πέρα θα είναι ενιαίος. Δεύτερον θα εξαιρεθούν από το φόρο οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το όριο φτώχειας. Δεν σε κατάλαβα το όριο φτώχειας ποιο είναι. Ο μακροχρόνιο άνεργος δηλαδή δεν σε κατάλαβα. Τι... τέλος πάντων. Τρίτον και σπουδαιότερον δεν θα υπάρχει αφορολόγητο όριο. Δεν κατάλαβα γριούλα μου εσύ τώρα θες και αφορολόγητο όριο. Τέταρτον στα σχέδια Εντός, στα εντός σχεδίου Κτίσματα και οικόπεδα Ο φόρος θα ξεκινά Από το 1,9 περίπου 2 ευρώ Το τετραγωνικό Και θα κλιμακώνεται με βάση τα χαρακτηριστικά Του κάθε ακινήτου Όπως τιμή ζώνης, παλαιότητα Πρόσωψη Ωραία πα, Και διάφορα άλλα Θα φτάνει δηλαδή Τιμή ζώνης περίπου στα 8.500 ευρώ <Σιδράου> Να πάνε στην gate Με λένε ασύλος τι πάθαμε Στις εκτός σχεδίου εκτάσεις Ο φόρος θα επιβάλλεται αναστρέμα Που θα ξεκινάει από 1 ευρώ Και θα ξεπερνάει ακόμη και τα 60 ευρώ Αναστρέμα αυτό Για τα ακριβά αγροτεμάχια Τα οποία υπάρχει οίκημα εντός πω, πω, πω. Μιλάμε Ετοιμαστείτε Ετοιμαστείτε να ετοιμαζόμαστε δηλαδή γιατί Γιατί Αυτά Λοιπόν που λες Λινάρα μου Τι έχουμε εδώ Έχουμε έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ά, Πατριωτάρα αυτοί Όταν μιλάς για αυτούς Είναι ταυτισμένοι με, με την πατριωτήλα Και την προοδευτικήλα Λοιπόν δηλώνει ο άνθρωπος Κάτι θα σας το πω μετά Το οποίο μας δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Είναι το νέο Πασόκ αλλά δεν θα γίνει όπως το Πασόκ Μετά το 89 Θα είναι το καλό Πασόκ Πριν το 89 Αυτά λοιπόν μας λέει Κάποιος Κοντονής Ναι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Κοντονής Και μας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αστικό κόμμα Ευαγγελίζεται το σοσιαλισμό Άκου, άκου τώρα έχουμε 2013 Οι Έλληνες λέμε τώρα Βίωσαν όλα αυτά που βίωσαν 30-40 χρόνια Και βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκλεγμένος Πρόοδευτη Κάντζας Και σου μιλάει ότι το κόμμα Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων Ευαγγελίζεται το σοσιαλισμό Εμείς λέει ο Κοντονής Ευαγγελιζόμαστε το σοσιαλισμό Το Πασόκ μετά το 89 Παραδόθηκε στην νεοφιλελεύθερη κυριαρχία Δηλαδή το Πασόκ Μέχρι το 89 Ήτανε πλέρια σοσιαλιστικό Τώρα τι να σου θυμίσω τώρα Καλαμπόκια και όλες αστα. Σημασία όμως έχει ότι εδώ έχεις μία προοδευτική λα, η οποία λέγεται κοντονής και σου λέει ότι το κόμμα του ευαγγελίζεται το σοσιαλισμό <Κι> δεν ξέρω αν η πολιτική του Ομπάμα η οποία θαυμάζει ο κύριος Τσίπρας ο αρχηγός σου είναι σοσιαλισμός αν το σχέδιο Μάρσαλ πιο θαύμαζε πάλι είναι σοσιαλισμός και τα λιμπά και τα λιμάν. αλλά τελικά, τελικά το μεγαλύτερο θόρυβο στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη φασαρία την κάνουν οι κενή άνθρωποι Οι κούφχοι άνθρωποι Οι κούφχοι οι άνθρωποι Ορίστε ναι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τίποση Οι οποίοι δεν οροδούν πονδενώς Αν λέει τεθεί Το θέμα διαγραφής του χρέους Από μια αριστερή κυβέρνηση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ Αυτό θα σημάνει ένα τεράστιο σεισμό Για την υπόλοιπη Ευρώπη ακούστε τώρα ο άνθρωπος αυτός υποτίθεται ότι έχει εγκέφαλο έχει νοημοσύνη είναι είναι όν και απευθύνεται σε έλογους παλαμακιστές. τη δεκαετία τι και λέει και διάφορα εμείς λέει ευαγγελισόμαστε το σοσιαλισμό μέχρι το 89 μεγάλε τι άλλο να σου πω δηλαδή αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2013 Υπάρχουν έλογα, έλογα, δίποδα Φέροντα Τον τίτλο έλογο θα έλεγα Δεν μπορώ να, να φτιάξω και μια πρόταση Στα ελληνικά πια Έχω λαλίσει Λοιπόν ο οποίος κάθει και λέει τέτοια πράγματα Η ουσία είναι μία μεγάλη Ότι όσο πιο κούφιος Όσο πιο κενός είσαι Τόσο μεγαλύτερη φασαρία κάνεις Εγκατακλείδει Μικρό σκατό Μεγάλη βρώμα Κουτσίριζα, κουτσίριζα. Τι άλλο να πούμε σήμερα. Με αυτή τη βρώμα θα τελειώσουμε διότι περί βρώμα πρόκειται μπόχας. Μπόχας Μπόχας πνευματικής Ανθρώπινης Μπόχας στην κοινωνία Κατάλαβες Μπόχας Με αυτή θα τελειώσουμε Αλλά πριν τελειώσουμε Θα αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι Σε όλους σας Δεν έχει παίχθη ποτέ από τα ραδιόφωνα Αξίζει τον κόπο Ακούστε το Ανοίξτε τα να το ακούσουμε παρέα ακούσαμε στην ξενιτιά και ήταν αφιερωμένο το τραγούδι σε αυτούς που φύγανε αλλά ιδιαίτερα σε αυτούς που μείνανε και τους κάνανε ξένους εδώ και πολλά χρόνια και ειδικά τις τελευταίες εποχές μέσα στην ίδια την πατρίδα Αυτά για σήμερα κυρίες μου, κύριοι μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την το να μα ακούσετε one... για τις παρατηρήσεις σας και τη συμμετοχή σας wait, no και να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά πάντα Μα πολύ καλά Γεια και χαρά σας Even complete strangers who can live you astray. But daddy, damn it, this wound is on me. Nobody learns, no, nothing from no history. I... Whoa, oh, oh. Radloard, komapende, FM stereo.